Ψάχνοντα για δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε δουλειά σήμερα. Οι άνεργοι πληθαίνουν κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν καλό μισθό, καλέ συνθήκε εργασία και να μα αρέσει αυτό που κάνουμε. Ο Γιάννη και ο Κώστας είναι στενοί φίλοι. Ήλθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Πιστεύουν ότι εδώ θα βρουν πιο εύκολα δουλειά. Ο Γιάννη είναι γεωπόνο και ο Κώστα είναι εργάτη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν το άγχο τη ανεργία. Πότε θα βρουν δουλειά. Τη δουλειά θα είναι αυτή. Διάβαζαν καθημερινά τι μικρέ αγγελίε των εφημερίδων. Γράφτηκαν και σε ένα γραφείο που βρίσκει δουλειά στου άνεργου. Ευτυχώ δεν έχασαν άδικα τον καιρό του. Στο τέλο βρέθηκε αυτό που ήθελαν. Ο Γιάννη θα πάει σε λίγε μέρε σε μια επαρχιακή πόλη. Προσλήφθηκε σε μια εταιρεία που φτιάχνει γεωργικά φάρμακα. Ο Κώστας θα δουλέψει εργάτη σε μια οικοδομή στην Αθήνα. Χαίρετε κύριε, γεια σα. Εσεί είστε το αφεντικό. Ναι, εγώ είμαι. Έμαθα από έναν φίλο μου, το Γιάννη, ότι ψάχνεται για έναν εργάτη. Ναι, χρειάζομαι έναν εργατικό και τίμιο άνθρωπο. Έχει ξαναδουλέψει σε οικοδομή. Ναι, βέβαια. Έχω δουλέψει και παλιότερα. Είναι σκληρή δουλειά. σε πολύ νέο. Είμαι 23 ετών. Πώ σε λένε? Με λένε Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, θα αρχίσουμε δοκιμαστικά και θα δούμε. Δουλεύουμε κάθε μέρα 7,5 με 3. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Πόσο είναι το μεροκάματο? Είναι 5.000 δραχμέ. Με υπερορίε όμω παίρνει παραπάνω. Θα αναλάβω και τα ένσημα του Ίκα. Έχει βιβλιάριο. Ναι. Κάθε πότε θα πληρώνομαι. Στο τέλο κάθε εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, θα πληρωθεί στην Παρασκευή. Τέσσερα μεροκάματα για αυτή τη βδομάδα. Από αύριο αρχίζει δουλειά. Τι άλλο χρειάζεται. Φέρα μαζί σου αύριο το βιβλιάριο του ΟΙΚΑ και την ταυτότητά σου. Εντάξει. Α, με την ευκαιρία χρειάζομαι ένα φύλακα στην οικοδομή για τη νύχτα. Γνωρίζει κανένα που να ενδιαφέρεται. Ναι. Θα σα πω αύριο. Γεια σα και ευχαριστώ πολύ.